Το ένα το newscast, απ' το σπίτι το δικό μου. Εγώ είμαι ο Χρήστος. Είμαι ο Αποστόλης. Και έχουμε ο και ]ς. δύο guest star, τον Κώστα <laughs> και τον Μανώλη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο δωμάτιο και ηλικτρολογή. Ε... Ε... Θα έρθει μετά να μας πει να μας, να μας πει ένα γεια. Να πούμε ότι ο Άγγελος okay. δεν θα είναι μαζί μας σήμερα, γιατί ε, okay. χρειάζεται και okay. να λείπει στη Γαλκιδική. Είναι σε μια κατασκήνωση της HANF που προετοιμάζουν το έδαφος και, και τα παίρνουν ψάρια. <σχελίδι> Στην <Στήλουν> σκηνές, <σχελίδι> κουνούν τα δέντρα. Κουλίδι. Κουλίδι, Τι τα δέντρα, κλαβένουν τα δέντρα. Τι είναι, αποψύλωσης της περιοχής, κάτι. Ποια κατασκήνωση είναι. Στην κατασκήνωση του γιου Νικολάου. Αν δεν κάνω λάθο. Πολύ ωραία. Πάντως δεν κάνω. Έχω μια εντύπωση ότι το σημερινό podcast θα βγει πιο φιλικό. Θα πιο πολύ τα παλιά πότικας που κάνουμε φαρότι... 12 Όχι το 12 ρε παιδιά παιδιά πάλι, αμάνω αυτό 12 Πήγα και εγώ να τα ακούσω μια φορά να δω γιατί μου λες και ξέσαι το 12 και ξέσα πέξω το 12 και τέτοια πράγματα Ε, αφού το ξέρεις Εντάξει σιγά τώρα, πάντως το άκουσα έτσι, ξανά άκουσα Όχι δεν το έχω ακούσει τόσες φορές φορές λέτε εσείς όχι, εμείς εκεί δεν πάρω. είμαι ότι άκρουσες πολλές φορές, εμείς είπαμε το, ότι... το ότι... Εμείς είπαμε ότι ότι μία φορά έχεις έρθει και έλεγες και το 12 είχε αυτό και το 12 είχε εκείνο Πρέπει να βρω εκείνο το επεισόδιο που έλεγες ότι είχες άκρουσες το 12 Σωστό Θέλω πάνω λοιπόν, ας πούμε συντομία το τι θα πούμε σήμερα και μετά πούμε και κανένα κουτσομπολιό Ωραία Λοιπόν θα... θα έχουμε την κλασική αναφορά νέων σε τίτλους δεν λέμε πριν τι είναι γιατί είναι σε τυλούς, οδησιακός. Ναι. Mm. Ε, θα μιλήσουμε για ε, yeah. αρκετά για τεχνολογία. Full Technology είναι το ίντερνετ και διανομές open source και λίγους και τέτοια πράγματα. Θα μιλήσουμε για μια καινούρια μηχανή ζήτηση που ενδιαφέρει όλους. Audio Facts Engine. Πιστεύω. Και και αυτή τη στιγμή ψάχνουμε να βρούμε το μεγάλο θέμα το οποίο θα μιλήσουμε και μάλλον... έχει θέμα! Ε, θέμα, ναι. Για πες! Μπλάκα, μπλάκα, τι γίνεται το θέμα, τέλος <laughs> πάντων. Ε, <laughs> θα το δουκαλύσουμε σε άλλο πότο. <laughs> ναι, όμως. Ε, η συζήτηση, εντός εισαγωγικών, θα κάνουμε μεγάλη συζήτηση θα είναι γύρω από το θέμα που είχε προκύψει με την αυτογονιμοποίηση πριν από ένα μήνα έχει στη στη δημοσιοτήτα αυτή, αλλά ναι. παρεπιστήμη θα τα πούμε γενικά και θυμάμαι ότι κιόλας το είχαμε νομίζω συζήτηση στο προηγούμενο όχι στο, στο πόδιας που κάνουμε για το Press.GR στο, ναι. στο προηγούμενο από αυτό, είχαμε αναφέρετη θα το πούμε Εντάξει. Εντά. λοιπόν, λαγικά Εκκληρώνουμε τις εκφορές μας. Και θα κλείσουμε το με προτάσεις για διασκέδαση μέσα στην δομάδα. η τις εκφορές που έρχονται. η και οι άνθρωποι της διασκεδάζουν. Όλα ξέρουν να δεν Καλά. Αυτό το θέμα θα το καλύτερα. Μπορούμε να αφήσουμε αυτό το θέμα. Και να βάλουμε μετά το Και α να αφήσουμε το ότι από τη στιγμή το έχουμε Let's get to the Nari I don't the to And told me Your My tongue spoke words today But not the same Come closer, talk here Listen to the way τι να κάνω, αποστόλαι εδώ πέρα γειτονιά έχει πολλά σκύνη. Καλά, εντάξει δεν πειράζει. Και τώρα που ηρεμήσαμε τα πράγματα, ελπίζω να μην ξαναρχίσουν σύντομα. Να ξαναρχίσουν κάποια στιγμή. Ε, εντάξει. Να συνεχίσουμε λίγο. Τη... Άμα δεν δηλαδή γίνει πολύ λογική ο Μανώλη, γεια! Yeah. Γεια σας. Το δεύτερο γκέτορα, της παρέας, που σου δίνει την ο Μανώλης και ας ξεκινήσουμε. Ε, λέγαμε για την δίκη των ρεύμα θα τελειώσουμε με το λόγο. εντάξει, δεν θα το θίξουμε. Δε. Καλά, θίξτε το εσείς. Εγώ δεν. Εντάξει, βασικά εδώ και κάποιο καιρό έχουμε προβλήματα. Για να πω την αλήθεια, εγώ δεν είχα προσωπικά. Όχι, δεν είχα προσωπικά. Εγώ είχα ε, σήμερα το πρωί. Το πρωί είναι το Εγώ που δεν είχα προσωπικά ένα άλλο πόλεμο, ο Κώστος που δεν είχε προσωπικά ένα τετριές. Εγώ είμαι στην Duhpac και είχα το πρωί. Ε, ένα πρόβλημα. Βέβαια είχαμε και διακοπές τις προηγούμενες ε... ημέρες. <στομίου> Αλλά εγώ τύχενε να μείνουμε σπίτι, οπότε εντάξει. <στομίου> Επίσης και οι αποπέρασεις για την δεν Δευτέρα το χωριόνιο. Ναι, μάλλον, το. την τρίημερα θα πετάξουμε Αιτό. εσύ κανονικά. Θα πετάξουμε Θα πετάξει Αιτό, πού. Δεν ξέρω που <στομίου> το <στομίου> Εντάξει, <στομίου> ο <στομίου> Αχαλευτής <στομίου> δεν είναι... Είναι ο χαζόστρου. Εντάξει ότι το έχουμε προγραφήσει. Το αφήσει πιο πίνη. Βάλετε, Έχεις έτσι, Τώρα τα χιόνια, είχε βγάλει... Είχε βγει μια φάνη εικόνα τελος πάντων, όπου σατήριζε τη σειρά βιβλίων «Learn Tadde for Dummies». Τυχή, ρε παιδί μου, μαθαίνω προγραμματισμού για «Τάμις», δηλαδή για χαζούς, yeah, σε για εισαγωγικά, χάρις. για αρχάρις yeah. Μαθαίνω ξέρω εγώ το τάδε για αρχάρις ε, Μάλιστα, το είχα χρησιμοποιήσει και στο νόγι μια εβδομάδα ε, ναι, όπου είχε ο τύπους βιβλίου <συνθύντριξη> χτίζοντας και κυβωτό, για αρχάρις Οπότε τώρα είναι η εδώ πέρα η βιβλία μας που αυτόν τον καιρό που είχαν οι αθηναίοι προβλήματα με τα χιόνια που βγάνανε την εξής παροδία Μαθαίνω πώς Περπατώ στα χιόνια, θα ε, είναι στο άκαιρο ε, δώσουν, ε, ε, Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι στο δώσουν, ε, ε... Μαχάει, τα... Τα έτσι, έτσι, ναι, αν αυτός. πετάξει να το δεις okay. Μεσικά το θέμα... Ε, ναι, Μα θέμα <σταστά> στα χιόνια Για Επειδή, εντάξει, η ότι έπεσαν δυο λιφάδες, πούμε, και πνίγηκαν δεν ήταν ότι πνίγηκαν, απλά τα μέσα μαζική ενημέρωσης το πρόβαλαν τόσο πολύ που ε, είναι, αυτό αυτό είναι άλλα είναι. σημαντικά προβλήματα, προβλήματα να τα αναφέρουν και να τα αναλύσουν και αυτό θα διασχολιόταν όλη την ώρα με τα στα δελτία, με ένα πράγμα το οποίο ήταν τελείως α, ελεϊνό μπορώ να πω να κάτσεις να ασχοληθείς για να νιώθει. Ε, ναι, ε, με αυτή πάει. τη λογική κύριε Παιδιμό, ότι... Και από πώς... το βάθος μαθαίνω να περπατώ στα χιόνια. Πώς θα δουλειάς δηλαδή. Να προχωρώ στα χιόνια. Αυτό ήταν. Ας φτιάξουμε άλλο. Ας ξεκινήσουμε από την audio search engine. No, ναι, είναι, είναι... είναι Google αυτό. Καλά. Ε, Ε, είναις Google. Όχι. Καταρχάς ε... να πούμε ότι πρόκειται για μια μηχανή αναζήτησης προσανατολισμένη σε μουσική. Ε... Το λεγόμενο MP3. g Αυτό είναι 3 gle Μάλιστα. Ωραία. Ε... Να πούμε ότι το βρήκαμε στο www.gricarion.net Ναι ε... Και τι κάνετε εργώς Και δηλαδή. σε αυτήν την χαριασδίκηση μπορεί κανείς να ψάχνει MP3 Δηλαδή γράφεις τον τίτλο, πατάς στο Enter internet... Γράφεις ό,τι θες οποιοδήποτε κομμάτι του τίτλου θες Δηλαδή είτε καλλιτέχνη, είτε κομμάτι, είτε κομμάτι και καλλιτέχνη Σου επιστρέφει μια λίστα όπως το Google Και έχεις δικαίωμα από τα κομμάτια που σου επέστρεψε Είτε να τα κατεβάζεις είτε να τα ακούσεις να πούμε ότι ο player που τα παίζει είναι αυτός που έχουμε και εμείς για το podcast Οι ο ευθύμος πλήρων Είναι χρησιμοποιείται παντού αυτό το μάρξε το πέρα Όταν λες ότι μπορείς να κατεβάσεις είναι δηλαδή νόμιμο αυτό Το να κατεβάσεις το κομμάτι είναι ότι δεν είναι νόμιμο με την έννοια που δεν είναι νόμιμο και τίποτε άλλο Δηλαδή αν εσύ πας να κατεβάσεις βρεις από αυτή τη μηχανη ζήτηση στο podcast μας Είναι νόμιμο να το κατεβάσεις γιατί εμείς το παρέχουμε αλλά μπορεί να βρεις, ξέρω εγώ, και τραγούδι... Είναι, της καλωμονίας που δεν είναι και τόσο πολύ νόμιμο, α πούμε. Ωραία, θα σας πει Όχι, απλά <συλίδε> αυτό θέλω να το... Θέλω να το αναφέρουμε για να <συλίδε> είμαστε σίγουροι για το τι κάνουμε και κιόλα. <ρίδε> να σου πω, ε, το site πάνω γράφει ρητά ότι κανένα από τα αρχεία που ανακαλύπτει κανείς ψάχνοντας δεν είναι αποθηκευμένο στο σερβερ του. Άρα σαν site είναι νόμιμο σου λέει α πούμε ότι εγώ δεν έχω υλικό, δεν το... κρατάω υλικό έρεπερ, δω, δω. Αρέα, δω, Εδώ... στο σερβέργγι. Ωραία, Εγώ είμαι επιφυλακτικός όπως δω, ε, ε. πόσο μπορεί να το κάνεις το αυτό πράγμα. Αυτός Ρράδυ. μπορεί να είναι νόημος, αλλά το θέμα είναι πόσο νόημος είναι εσύ. Γιατίς αν δεν αν ενδιαφέρεις αν καταναλωτής... Κοιτάμε, το ακούσεις... Τώρα δεν νομίζω νόημα. Ναι. Ε, βασικά... πολλά και πράγματα τα δεν δυνατόν Είχα μπώσει το μια είδε την οποία είχαν. Συλλάβει μια κοπέλα η οποία είχε δεν ξέρω κι εγώ πόσα κομμάτια... 아, <Ρί> βράδυ. 20, 20, κομμάτι, 20 κομμάτια μόνο. 20-60 δεν είχε πάρα πολλά κοπέλα. Λυώνεις <Ρι> ένα κομμάτι. Τα οποία δεν ήταν νόημα κιόλας. Δηλαδή τα είχε κατεβάσει από κάποια σελίδα, η κοπέλα αυτή δεν ήξερε ότι ήταν τόσο παράνομο ότι θα, κα, τα, τα κατασόταν κιόλας <Ρι> δηλαδή, και οι, οι σκοογραφικές εταιρείες την έκαναν μήνυση για το κάθε κομμάτι που είχε. Που είχε γύρω στα 60, φανταστείτε δηλαδή. Είχε 60 κομμάτια κοπέλα. Άλλοι έχουν... Α, leeuwίκανε 2.000 κομμάτια. Και Έκαναν έρευνα στους και βρήκαν 60 κομμάτια μόνο. Ήταν, πήρε, τα οποία δεν τα είχαν αγοράσεις. Και... Κοίταξε, εδώ υπάρχει... Ένα σελίδος μεγάλο. <laughs> υπάρχουν ε, δύο περιπτώσεις <laughs> που μπορεί να έχεις εμπειρία στην υπόθεση. Πρώτον, ότι ο Τζονιλήθη, αυτή που κάναν τη μήνυση, Έτσι. η κοπέλα που είχε μόνο 60 κομμάτια, η, η κοπέλα οποία, αυτή... Η οποία με τα φράζει, βάψα μου. <laughs> Φάω πάω να το μιλήσω τελείως, Δεν έβρισκα ονομαστικά, δεν είπα αυτός, ο Τάβιτς εδώ, ο Γιώργος. Για να το τραβήξεις. Και μη σιγά σιγά στη δειλή, δεν τους Λοιπόν... Η δεύτερη περίπτωση είναι, όντως κοπέλα να είχε μεγάλη βάση από κομμάτια και να τα διακινούσε, να τα έδινε και αλλού. Ουσιαστικά αυτός πειράζει Όχι, όχι, όχι, όχι. Και να πρόλαβε να την μεταφέρει Δεν μοιραζόταν τα κομμάτια αυτά τα οποία είχε ήδη δώσει τα 60, 60 αλλά δεν είχε περισσότερα Αυτό που είχα ακούσει εγώ oh. είναι ότι ουσιαστικά βρήκαν τα συγκεκριμένα κομμάτια μου όπως λέει ο Κώστας μόνο και ότι οι ποινές που της εκπληθήθηκαν ήταν για παράλλον με κατοχή για κατοχή υλικού oh. που παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία αυτό ακόμα Και εδώ σου ακόμα το ξύσουμε στην Αμερική ε, μπορείς yeah. να πάσεις με το εμπιθύ σου σε μια πώς λέμε σε ένα δυσκοβολή οτιδήποτε, να δώσει το σου και να πεις θέλω να αγοράζω αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, αυτού του συγκεκριμένου σιντί. Και αγοράζεις μόνο το συγκεκριμένο κομμάτι. Όχι, δεν έπρεπε να το κάνεις. Ναι, και το ίδιο δεν να το κάνεις, αλλά θέλω να πω ότι εδώ στην Ελλάδα νομίζω ότι αυτό δεν γίνεται. Σαν α... δυσκοβολία, δεν πρέπει να πας αγοράζει το κομμάτι. Ε... Ε, δεν θυμάμαι πού το διάβασα, αλλά Αν νομίζω αξίζει να το πούμε. Ένα πολύ γνωστό συμπρότημα, αλλά τώρα θα κάνω λάθος αυτό που θα πω, mm -hmm. στάν ε, νομίζω ότι ήταν η Future αλλά δεν είναι, μάλλον. Ε, δεν ε, ε, έβγαλε το επόμενο σημείο του ε, σε Tottenham. Σε Tottenham. Ναι. Και δεν θυμάμαι ποιοι είναι τώρα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Δεν, πάρω, δε πάρω, δε δεν δε πρέπει να είναι η Future Essence, από εδώ παράδειγμα, το παράδειγμα του Ρέντινγκ είχε το κάνω πρώτο. Αυτό δεν θυμάμαι σούρια. Εντάξει. Οπότε μιας που μιλάμε δηλαδή, για πειρατέκτονα και το άλλο, φαίνεται ότι οι καλλιτέχνες αρχίζουν να ποσοστούνται προς εκεί. Γιατί εντάξει τώρα όσες και να πιάσουν που έχουν 60 κομμάτια, καλά Μόνο η Ελλάδα είναι την στο του κόσμου Ναι, πιστεύω ότι βασικά και αυτοί που αυτό το έγκλημα, πρέπει να το και όχι να χτυπήσουν τους αυτούς δηλαδή οποίοι έχουν Εντάξει δεν θα να το κάνω αυτό το τους Αλλά εντάξει. Και είχαμε και δυσάρεστε καταστάσεις. Τι καταλήξεις. Τι η γη στην Τι έχει γίνει με θέμα Ελλάδα. Πριν ένα... Ωραία! Τα μας την Και έπισηχε στα και γύρισε ανάποδα μετά. Και έπησε με το Ναι ναι, είχαμε και όπου πιάσανε έναν τυφά από την που πλούστη, mm. στην, εδώ στην Ελλάδα και πηγαίνοντάς τον για αυτόφορο διαδικασία κλπ τον έδινε μια τύπησα η οποία ήταν παραγωγός την ήταν ξηρογώ της και το οποίο δεν στο μοντέλο και το έχει τα κέρατά του Σοβαρά Τώρα θα έπρεπε να είσαι Το άκουγα έτσι το Λοιπόν, εντάξει ας μην θα σου πω ότι το, Εγώ το... το... Εγώ το δοκίμασα λίγο αυτό Δεν μπορώ να πω ότι έμεινα πολύ ικανοποιημένος Αλλά έψαξα και σπάνια κομμάτια για να πω την αλήθεια <Συστά> <Συστά> Δηλαδή αν γράψεις π.χ. πιστεύω μετάλικα θα σου βγάλει άπειρα Υποθέτω <Χστά> Αλλά καλά θα είναι να γράψεις ενόνιμα έτσι Να δούμε αυτό Δηλαδή να γράψεις τη Newskast Να γράψεις τη Newskast ναι Να γράψεις τη Newskast ή Γιώργος πάλι στο RENDIMERU και τέτοια Symbol play oh. Yeah. Playful play. Teams. Να μείνω εδώ Όχι να μείνουμε εδώ, έχεις και ένα άλλο πέρα το Ναι, αυτό να μείνουμε σε τεχνολογικές teams ε, Γεια, θα κάνεις τη σαγωγή, εσύ. την εξαγωγή έτσι τι κάνω ε, Λοιπόν, ε, όσον αφορά το άλλο θέμα που έχουμε και έχει να κάνει με τεχνολογία Θα θέλω να προτείνουμε στο συγκεκριμένο στο τερινό podcast ε, ένα-δυο ε, δικτυακούς τόπους που προσφέρουν ε, ε, δεράνε κάποια περιοδικά, online και έχουν, έχουν να κάνουν με Linux διανομές ή και γενικότερα με το open source. Τώρα, ε, το ένα από αυτά, το οποίο θα πω πρώ, πρώτο γιατί θα καταλάβουν γιατί οι ευρωπαϊκές είναι το magas, έτσι λέγεται. Είναι ελληνικό. Το, το magas, Έτσι, Maggaz. Όχι το Maggaz. Αν δεν ξέρω, <laughs> αυτό το Maggaz είναι μάλλον. Το, το Maggaz. Μπορεί. <laughs> ε, το οποίο είναι ελληνικό Μπορεί κανείς να το βρει στο magas.heluuk.gr ε, Και πρόκειται για ένα ελληνικό περιοδικό online που έβγαινε δωρεάν εννοείται στο internet και είχε να κάνει με open source προγράμματα και εφαρμογές και Linux. Ωραία, αυτό σταμάτησε να βγαίνει το τελευταίο τεύχος του υπαριθμού 35 οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι αρκετό υλικό πριν το κόψουν Βγήκε στις 25 Φεβρουαρίου του 2006 Θέλω να πω, ναι. ναι Οπότε κάποιος μπορεί να πει και τα κρήμα στα Λιζερ Μπάρβα τώρα, ξέρω ναι. εγώ, Είναι καλό Εγώ έχω κατεβάσει και τα 35 τευχή, δεν τα έχω διαβάσει βέβαια όλα oh. Διαβάζω εκλεκτικά δηλαδή άρθρα Να πούμε ότι είναι πολύ εύκολο να απλογηθείς με στο τεύχος mm -hmm. Αν και είναι σελίδες HTML mm -hmm. Ωραία Ε... έχει κάποια διαχρονικά ζητήματα Και κάποια... Πράγματα που για μένα δεν σκέφτεται κανείς ότι μπορεί να τα κάνει. Για παράδειγμα, στο πρώτο κιόλας τέχος είχε δημοσιευθεί το... το κορυφαίο άρθρο ότι Λέει με τριπολογιστή μπορείς τελικά να φτιάξεις καφέ. Oh, oh, oh, okay. Ο οποίος τύπος είχε κάνει το εξής. Ε, είχε σχεδιάσει το κύκλωμα και το software για να φτιάξει μια καφετιέρα ESB. που θα συνδέεται μέσω κάποιες αυτιστήρες, δίνει πολλές επιλογές, oh. όχι μόνο μία, με τριπολογιστή και θα σου κάνει τη δουλειά σου και μάλιστα προγραμμάτισαι και τι καφέ ήθελες και απλά έβαλες τα, τα, τα υλικά αυτού μέσα στο μηχάνημα που σου έφτιαξε και γίνοντας καφές okay. τα, Πολύ καλό άρθρος αυτού που δείχνει αισθούν ότι πρώτον αυτός που το ρώτεις είναι καμένος και δεύτερον ε, ότι μπορείς να κάνεις και κάποια πράγματα περαιτέρω αν έχεις διάθεση Το δεύτερο περιοδικό είναι valid ακόμα για την ακρίβεια δεν έχει πολύ καιρό που ξεκίνησε να λειτουργεί είναι το Full Circle Magazine Έχει έτσι τα... ακόμα είναι 10 δέκατεύχης, είναι το πιλωτικό που βγάλανε το πρώτο πρώτο Έχουν και podcast από το πιλιοπιλωτικό podcast, όπου αυτό, αυτό ουσιαστικά τώρα ξεκινήσει, δηλαδή έχουν βγει δύο επεισόδια Το πρώτο πιλωτικό, το επόμενο τώρα, αλλά είναι μεγαλούτσκα, δηλαδή είναι στο 50 λεπτό κοντά ε, Η σελίδα είναι full circle fullcirclemagazine.org, χωρίς κενά, χωρίς publish, χωρίς τίποτα ε, και να πούμε ότι φιλοξενεί το περιοδικό, το online, το podcast ένα forum για απορίες κλπ και, και μια υπηρεσία αιερσής στην οποία μπορείς να μπεις αλλά χωρίς client δηλαδή σε βάζει αυτός μέσα Ωραία ε, Ακόμη να πούμε ότι παρα... ε, δίνουν και τη δυνατότητα στους επισκέπτες να συμβάλλουν μεταφράζοντας το, το Full Circle Magazine στη δικιά τους γλώσσα oh, okay. δηλαδή αν θέλει κάποιος και έχει διάθεση να το κάνει είναι πολύ απλό το πως γίνεται και πολύ εύκολο, so it didn't mean anything, and Πάμε στα νέα? Ναι. Το θα τα πεις εσύ. Θα τα πω εγώ τα νέα. Για πες στα νέα. Λοιπόν, ναι, ξέρε ξανά. 7 με 16 Μαρτίου Έχουμε το 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Θα τονίσουμε Φεστιβάλ για το κοιματέρ και όχι για, για ταινίες. Υπάρχει ξεχωριστό... ναι, είναι φεστιβάλ ντοκιμαντέρ αυτό. Της ταινίας όμως έχει ήδη γίνει. Ακριβώς, το κινηματογράφο τελείωσε ουσιαστικά. Θα γίνει στους χώρους του Φεστιβάλ Ε, δηλαδή Ολίμπιον και ενδεχομένως λιμάνι. Στους Όχι, κυρίως στο γίνεται. Φέτος, από ό,τι το πρόγραμμα του αν δεν φτάσουν οι 10 15 Market Αγοράτε μειών για προβολή, δηλαδή ουσιαστικά, ουσιαστικά. είναι καθώς τρέχει το φεστιβάλ κινηματογράφου γίνεται παράλληλα και μία συνάντηση όλων των ενδιαφερομένων που θέλουν να αγοράσουν δικαιώματα προβολής και μπορεί να είναι εφημερίδες περιοδικά για να γίνουν σε DVD, κανάλια, ρεθονική σταθμοί που θέλουν να κάνουν κάποια events ή και δεχομένως DVD clubs της πόλης, φαντάζομαι. Στις 14 Μαρτίου ξεκινάει το φετινό Πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 από την Αυστραλία, την Μπελγούρννη της Αυσταλίας. Επίσης, ανακοινώθηκε η μέτα σκηνή του φετινού Rockwave. Α, Θα απαρτίζεται, θα τα πούμε τη σειρά που εμφανίζονται οι καλλιτέχνες. Mm -hmm. Θα ξεκινήσουν οι Όπεθ, mm -hmm. θα συνεχίσουν οι καβαλαία εκοσπήραση. Πρώτα θα ευχαριστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα η With The Καλό. Και οι mm -hmm. headliners θα είναι οι Judas Priest. Καλό. Καλό. τα μετά, ναι. mm -hmm. Πάμε να πούμε το μεγάλο θέμα της σου της ε, διαιτομάδας. Να το πούμε. Βασικά... Εσύ το πει, βασικά, γιατί σου τη βρήκες έτσι. Ε, ε, ε, και εμείς θα σχολιάσουμε να Απλά θα σχολιάσουμε... θα ε, την είδηση ουσιαστικά... Η οποία ξεκίνησε από πού, oh, oh, την Αγγλία. Oh, oh, oh. ενε Προφανώς έτσι. Επιστήμονες. <χω> <εσύ>, Προφανώς. <πάνω, χω> το Πανεπιστήμιο του Newcastle. Κατάφεραν όπως πιστεύουν να δημιουργήσουν πρόωρα σπέρματος από θηλυκά βλαστοκύτταρα. Τα οποία τα παίρνουν το μη εύκολο... Τα θηλυκά βλαστοκύτταρα τι είναι, εξήγησε λίγο στον νεφροατή που δεν ξέρει και σε μένα, που επίσης δεν ξέρω. Τι είναι τα βλαστοκύτταρα, ε, από να τις γυναίκες. <laughs> σε πάρα πολύ την ευχαριστήτικότητα. Τα βλαστοκύτταρα ουσιαστικά είναι κύτταρα τα οποία προέρχονται. Κύτταρα τα οποία μπορούν να ε... Ε... εξελιχθούν σε, στα, σε διάφορες μορφές ανάλογα mm. την εξέλιξη που θα έχουν ουσιαστικά βασικά ξέρω λοιπόν τον ορισμό του βλαστου κύτταρου mm -hmm. οπότε από ό,τι ξέρω όμως είναι το κύτταρο το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε διαφόρων μηδών κύτταρων Οκ είναι σαν να είναι μια προόρη μορφή και παίρνει την τελική του μορφή ε, μετά από κάποιο καιρό uh -huh. Αυτό που λένε, θυμάσαι που προωθούν τώρα μια επέμβαση, ε, δεν είναι ακριβώς επέμβαση, ε, να κρατήσουν making... τα από τη... το τοκετό για το μωρό μετά για αρρώστιες. Αμα... <στοί> ναι, ναι, ναι, κάτι έχω ακούσει. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, εν πάση περιπτώσεις ή καταλάβουν κάτι καλύτερο από την προηγούμενη. Αφήστε όντως το κόμμα με τον ακριβή ορισμό, να ξέρετε. Α, Ας επιτυσσός καθάς δεν... Έχουμε βρει όμως το plugin, το οποίο δεν λειτουργεί ακόμα. Στην Ελλάδα. Ναι, αν μ' πάντων, να γυρίσω το πρασί. Και για συνέχιση τι γίνεται αυτά τα πλαστοκύτταρα Στο θέμα μας πόρντ Δε μας πλαστούν, <laughs> πλαστούν. <laughs> <laughs> Ά, <laughs> Ουσιαστικά αυτά τα πλαστοκύτταρα, όπως <laughs> λένε οι επιστήμονες τα κα καταφέρουν να τα κάνουν προώρα, σπρώνα το ζωάρι mm -hmm. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορούν οι γυναίκες να γονημοποιηθούν γωνυ... mm -hmm. μόνες τους mm -hmm. Όχι ακριβώς έτσι γιατί είναι πρόωρα σπερματοζωάρια. Για ε, θα το πεις, γιατί είναι όρμαντος. Φασικά να... δεν να γίνεται όρμαντος έτσι όσο, γιατί πρέπει να βοηθήσεις γιατρός για να το Να, να, να ναι. κάνω μια ε, διόρθωση. Ε. Δεν είναι προωρά, είναι πρόημα. εγώ την παλάτα. Ναι. Ναι. Μπορείς να πεις και να διευθύνεις καλύτερα. Να διορθώσω τη διόρθωση. Να κάνεις Για να γίνουν να τα Μένω στο το για Μ' αρέσει το θέμα σοβαρό και εμείς το... Μ' αρέσει σοβαρό, κάτι σοβαρό Μ' αρέσει, μ' αρέσει που το, το, το ξεσκύρουμε λίγο <laughs> Λοιπόν, το επόμενο στάδιο της έρευνας είναι η μετατροπή των πρώιμων σωματοζορίων σε όριμο Αυτό δεν είναι εύκολο όπως υποστηρίζουν οι επιστήμενες <laughs> Γιατί, γιατί δεν είναι εύκολο Γιατί ε, οι άντρες <laughs> όπως ξέρουμε έχουν το χρωμόσωμα ψη <laughs> που απαιτείται για την παραγωγή όριμου σπέρματος οι Γυναίκες δεν διαθέτουν χρωμόσωμα. Ξέρω έχουν δύο χρωμοσώματα χ. Βέβαια η επιστήμη και ο αρχηγός της ερευνητικής ομάδας της πάνω πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά στην λύση του προβλήματος. Βέβαια τώρα αυτό θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα και εδώ πάνω θα καθίσει και η συζήτηση που μάλλον θα έχουμε. Ναι, νομίζω ότι είναι... κοινωνικά προβλήματα. Ότι είναι... ότι είναι κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Και εγώ θα θέσω ένα απλό που μου έρχεται Πιο ακριβώς είναι το πρόβλημα που προσθούν να λύσουν Έτσι, δηλαδή γιατί να θες να κάνεις αυτό το πράγμα για, Πώς... για τους πεινών, ξέρω Μπορεί να yeah, είναι πολύ πιθανό, να κίνει κάποιες πόλεις, να σκοτουθούν ο γάδος και να μην μπορεί να εξελιχθεί το είδος Μόνο αυτή η περίπτωση μπορεί Κάτους είναι άντρας Δε είχα δεν Τι κάνει. τι είπα στο τέλος Με λέγες σου Πήγες Τώρα επειδή το θέμα λίγο το μου. Καλά είναι δυνατόν στην ταινία να ακούει ο μαύρος. Ξέρω εγώ που είχε τέτοιο λαό. Εντάξει και τα ε, σχετικά αλλού έτσι. Εδώ πέρα δεν είμαστε ρετσιστές. Όχι δεν Όχι δεν είμαστε κατηγορητές. σκοτώσεις με Το στιγμάτι του ήταν έτσι. Να και κάποιο όνομα του ήταν πολύ Ναι ήταν Ναι ήταν έχει δηλώσει πολύ ότι... είχε Άρα Ωραία. Σκέφεσαι. Ας επιστρέψουμε. Ε... Τι, τι προβλήματα κοινωνικά θα δημιουργηθούν. Εγώ βασικά προς το παρόν δεν βλέπω κάποια χρησιμοίταση σε αυτό το πράγμα. Ναι, να το καταφέρεις. Ωραία. Ξέρω ότι μπορεί να βοηθήσει ε, σε ένα πράγμα που μπορώ να σκεφτό, με το οποίο διαφωνώ όμως κάθετα και πρέπει να το πω όχι αυτό. Για τα ζευγάρια τα... Το όνομο Όπου πολλές φορές έχουν πει παιδί μου ότι εμείς θέλουμε να, να μην εμπλέκεται άντρα στη διαδικασία αυτή yeah. Ωραία ε, Γιατί μέχρι τότε αν θες να το κάνεις Το πρόβλημα ποιο είναι, επειδή είχα δει μια σχετική ταινία από που το πραγματεύονταν Ότι πολλές γυναίκες που είναι ομοφιλόφιλες mm. θέλουν να κάνουν παιδί, δηλαδή να το γεννήσουν οραία, Να μην γίνουν τεχνητά πούμε, σε κάποιο σολήνια δίκοτα που λένε, yeah. Αλλά δεν θέλουν αλλά δεν να εμπλακεί άντρα στη διαδικασία αυτή Οπότε θα χρειαστεί γιατί να κάνετε τεχνητή γονιμοποίηση. Εξωσωματική αυτή. Ναι, οπότε πάλι όμως λένε ότι πρέπει να πάρουμε κάποιο σπέρμα από δωρητή για να αυτό που γίνει Ε, όχι δηλαδή. το τώρα είναι... Εξωσωματική δηλαδή. Ναι, αυτό κάτι τέτοιο. Θα δημιουργήσουν... Για να είναι διαόρι, πάρουν Απλά... Θα τα περάσουν στο... Ναι, προσκάθεις μάλλον, η διαφορά πια είναι ότι εδώ χρησιμοποιείς τη, ε, το ίδιο το γονείο της γυναίκας για, ποιος... για να παράγει σπέρμα. Καταλαβες. Ah. Δηλαδή δεν είναι εξωματική γονιμοποίηση. Αυτό δεν είναι χρήστο καλά, δεν το κατάλαβα. Χρησιμοποιείς δηλαδή η γυναίκα από μόνη της ε, καταφέρνει από τον οργανισμό της τον ίδιο να παράγει σπέρμα. Βέβαια ότι θα παρέχουν κάποια στιγμή, θα παρέχουν για να μου. Άξ, okay, δεκτώ, το κάνουν όριμο. Εντάξει, αλλά. οκ, σαν τα δηλαδή ναι αλλά, ναι, αλλά εκεί είναι λίγο διαφορετική διαδικασία. Εκεί, είναι, εκεί θεωρείται ανομαλία της φύσης. Αυτό είναι ουσιαστικά... Έχει ένα ερευνητικό ενδιαφέρον από τη λογική ότι καταφέρνεις μέσα από ένα οργανισμό που κανονικά δεν μπορεί να παράγει κάποια τετοιωσία είναι να την παράγεις. Αλλά από την άλλη μεριά, πέραν από αυτό το σενάριο που είπαμε, τις ομοφιλόφιλες γυναίκες, δεν μπορώ να βρω κάποια άλλη... Εμένα αυτό μου φαίνεται άκρος, φεμινιστικό, φαντάς, αυτό που γίνεται. Μπορεί να οδηγήσει και αλλού α πούμε. Και εμένα αυτό μου φαίνεται μάλλον ακριβώς το ίδιο. Σκέφτηκα δηλαδή κατευθείαν ότι είναι άκρος αφημιστικός, δηλαδή ότι αυτή την ιδέα μόνο μπορεί να την αγκαλιάσει κάποια γυναίκα, κάποιες γυναίκες οι οποίες ακριβώς λένε ότι οι άντρες δεν αξίζουν τίποτα, δεν δηλαδή, τους χρειάζονται στη ζωή τους, ότι είναι ανεξάρτητες... Ε, ε καλάς. Ε, μόνο και ε, κυρίως, κυρίως, κυρίως, κυρίως, κυρίως, κυρίως να σου πω ότι επίπτωση που λέω εγώ, στο μουφιλόφιλος βγάρι γυναικών. Αυτές το έχουν ζητήσει και μάλιστα δεν είναι μόνο πούμε, σε ταινίες που πραγματεύονται αυτό το πράγμα όπως μία που έχω δει εγώ αλλά και σε, και σε ντοκιμαντέρ το έχω δει τις συζητήσεις ναι, δηλαδή πως τα άμα φιλόρφωσες ευγάρι ανδρών ζητούν να νοημοποιηθεί ο γάμος τις άλλες χώρες και οι υιοθεσίες και αυτά κι αυτούς και καίει ας πούμε, αν θες να το πω έτσι Ναι yeah, yeah. αλλά αυτοί δεν να ασχοληθούν ποτέ για το θα να κύπνε, ε, ε, χωρίς. Θέλω να προσθέσω κάτι σημαντικό στην, στην ιστορία, στην υπόθεση. Η δεν συγκεκριμένη έρευνα ξεκίνησε yeah. από κάτι άλλο. Α, δεν έχεις δίκιο, δεν έχεις Είχε προηγηθεί η δημιουργία πρώινων ε, σπερματιζόριων από ανδρικών ή ελόγων στον τομέα, ούτω ώστε άντρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα αγωνιμότητα να καταφέρουν να πάνε παιδιά. Οκ. Okay. Και μάλλον ή και αλλού ροκόδι Εκμεταλλι... απλά yeah, yeah. τροχώρηση παραπέρα. Yeah. Αυτό μπορεί να είναι κάπως πίσω. Yeah. Αυτό, αυτό που το λες το το τώρα, το... έχει μια χρησιμότητα, έτσι. <σχωρή> το τροχώρηση. Δεν το είσαι άλλος, πρέπει να έχεις το χρησιμοποιήσει. Όχι, χρησιμοποιήσω. Πάλι, πέρα από άλλους σάμερες, εμείς γραμμή για το συγκεκριμένο. Με αυτό, ο Χίψη που έχει πρόβλημα, μπορεί να χρησιμοποιήσει το ροκόδι γολουβίωμα για να κάνει... Να κάνει παιδί ενώ δεν δεν μπορεί. Αυτό ναι έχει μια χρησιμότητα γιατί όσο μπορεί να θέλει να έχει τα δικά του χαρακτηριστικά τα γεννητικά και είναι λογικό έτσι. Τα αμαχθές. Όχι το παιδί το μοιάζει, το του ψάχνει, δεν <laughs> νοιάζει το Τι νοιάζει να δεν ξέρει. Δεν νοιάζει το ψάχνει πάντως, το είδα. Το άκουσα και εγώ στις Να το έτσι το, παιδί, <laughs> το Πρέπει να θεσπίσουν μια ενότητα για το μιουσική άσθημα Βασικά, επίσης είναι ένα αφιέρωμα που πρέπει να κάνουμε, το έχουμε για το τι είναι νόμιμο που από το οποίο είχε Αλλά αυτοί πρέπει να φύγει τα άτομα. Τους είπα, Ναι, ναι, να κάτι να είναι Ας τελειώσουμε την τη μεγάλη πιπέντα Ή τρασματάς να συνεχίσουμε ε... Επομένως, εκεί που καταλήγουμε είναι ότι Όσον αφορά το... τη δημιουργία σπρονοτογραφία από γυναίκες Εμάς εδώ πέρα που είμαστε όλοι άντρες, έτσι το πούμε αυτό Μας παίρνει λίγο, λίγο άσκοπο Ωραία, λίγο άσκοπο ε, Εγώ έθεσα ένα σενάριο στο οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί Και το ξέρω ότι το ζητά δεν το λέω από τέτοιο Αλλά αν υποθέσουμε ότι γίνεται τελικά Έτσι, ας πάνω αυτό το, το, το, το, το, το σενάριο Τι αντίκτυπο νομίζω ότι θα έχει στην κοινωνία του ε, δεν νομίζω να είναι γενικά τραγικό mm -hmm. Δεν νομίζω για ε, Οι αντιδράσεις δεν θα είναι καθόλικές, λέμε Θα ξεκινήσουν όλες οι γυναίκες να λένε ότι δεν συνεχιζόμαστε δηλαδή, δηλαδή. Ειδικά ή ει... γενικά, τι νομίζετε να, δεν πιστεύω πάνω. ότι φέτος είναι ιδιαίτερα αντίθετος. Ο καθένας, ούτε σε άλλους άνθρωπους, είναι ελεύθερος να κάνει τέλη τη θέση τους. Και δημιώσει. στην προσωπική του ζωή, στην ανοιχτή του ζωή, οτιδήποτε. αυτό... ...και ίδιο. ίδιο. Εμάς δεν θα μας ενδιαφέρει για παράδειγμα ο ένα ζευγάρι από γυναίκες να πάει να κάνει Εγώ ότι η από άτομα και από Σίγουρα. Όχι ε, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι Και στο και στις καθολικές χώρες. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι μη φυσιολογικό είναι φυσικό να ξεσκόρει ωραία! Ελπίζω να μην το ακούσει ο Γιώργος ο Φίλιππίνος στον τάγο. αυτό Τι Δεν ξέρω. Απ' ξέρω τι Το πρώτο τυχό μου θα Και θα Ε, το Το πρώτο θα Όχι Βασικά εγώ παραπέρα και να πω ότι φαντάσου άμα γίνει αυτό το πράγμα να έχεις τη σχέση, με την παιδιά που είναι σοβαρή και πάει να γράψει την Ενδυνατής μου δεν θέλω να πάρει την πίτσή σου την πίτσή Δεν ν' δεν θέλει να κάνει την σου ν' την πίτσή σου ν' την αυτό μπορεί να οδηγήσεις σε κάτι σαν κλόνο α δημιουργήσει κάποιο σποντοζάριο και την ίδια πάση και το όριο. Και το γονιμοποιήσεις δηλαδή. Και το γονιμοποιήσεις. Άλλωστε ναι, το φάσμα είναι ότι το παιδί το οποίο θα γεννηθεί θα έχει σπορτογραφείς αδικίας. Κοιτάξτε μπορεί, ναι. Πιστεύω ότι Ειναι, θα κάπως θα το έχουν προσέξει αυτό, αλλά οι παράμετροι τόσο πολύ. Εκτός αν το, είναι... το εξετάζουν σε επίπεδο του στυλ ε, το κάνεις αυτό σε κάποια γυναίκα και το χρησιμοποιείς για γονιμοποίηση για... άλλου αριού. Άσχετο. Βασικά το να πηγαίνεις κοντά στη φύση ναι. δημιουργεί πολλά προβλήματα. Εντάξει αυτό, αυτό, αλλά... Αυτή είναι πραγματικότητα. Οπότε και να κάθισαν οι επιστήμονες να πάνε κοντά στη φύση για ένα πρόβλημα το οποίο δεν υπάρχει και θέλουν να δημιουργήσουν νέα προβλήματα στους ασθενείς για να το λύσουν. Ωραία φτάνουμε εκεί που είπαμε πριν. Δεν δηλαδή, είναι... δηλαδή, θέλουν να ασχοληθούν με την ιατρική. Ας κάθισαν να βρούμε το πρόβλημα πώς θα λύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι με τον καρκίνο και τα διάφορα είδη με το AIDS και να σταματήσουν να ασχολούνται και να δαμπανούν τόσα εκατομμύρια ευρώ, δολάρια και δαμπανούν για να κάνουν να ασχοληθούν με έρευνες οι οποίες είναι τελείως δίχως κανένα πραγματικό αποτέλεσμα. Οκ, εντάξει η γενετική είναι ένας κλάδος διαφορετικός από τον κλάδο αυτό που αναφέρει, Α, δηλαδή, δεν ξέρω τι να σου πω, είναι και άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό. Άμα θέλουν άνθρωποι να ασχοληθούν με αυτό, ασχοληθούν τώρα, τι θα θα oh, yeah. <σέντε>, μπορούσαν να ακόμα και στο ίδιο τομέα να ασχοληθούν με άλλα πράγματα και όχι με πράγματα τα οποία είναι τώρα δηλαδή σαν εμείς να βρίσκουμε ένα κίνδυο πρόβλημα Εντάξει, κοίταξε να δεις. Να μην... <σένα> δηλαδή <σένα> δηλαδή, σου πω κάτι π.χ. Ε, ξέρω ότι ένας κλάδος γενετιστό ασχολείται βέβαια όχι με τον ανθρώπο με το ζήτημα της ε, ε, αναπραγωγής του ουσιαστικά δηλαδή προσπαθούν να που κάνουν τον ανθρώπινο να λειτουργήσει σε κάποια σημεία με κοινό τρόπο με αυτού των εκδετών που ανα, αναδομούν κάποια κομμάτια τους. Το σκοπό, ο παιδί μου, αυτός ο οποίος παθαίνει γάμματα μεγάλο βαθμού να μπορεί να αναπλάθεται δηλαδή δεν μιλάμε με αγάλη χέρι ο Άνσον να το έχει κοπεί έτσι, προφανώς αυτήν είναι το πία γιατί έχει ο και το ένα έχει το άλλο αλλά σκέψου να έχεις γάμματα πέμπτου βαθμού και να μπορείς με κάποια επέμβαση στο γενετικό σου κώδικα, να μπορείς να τα αναδομήσεις, να μοιάξεις δηλαδή, λίγο με, με το πετό που το κάνει αυτό το πράγμα εκεί για μένα υπάρχει μια, μια ουσία μια, στην έρευνα αυτή δηλαδή βλέπεις ένα πρόβλημα και δες μπορώ να το λύσω μπορεί και να μην είναι λάθος που πας να το κάνεις ενδεχομένως μπορεί όμως να είναι και λάθος η χύψη η, η, η βόμβα που σε κατείτησε έτσι πάλι από τον άνθρωπο που προέρχεται οπότε κατάσταση είναι και λίγο υποτισμικά τα πράγματα κατά τη γνώμη μας Πάντως στην ιατρική θα δούμε πολλά επιτέγματα στο μέλλον σίγουρα, ειδικά για τη γενετική. Mm -hmm. Εφόσον έχουν αποκωδικοποιήσει πλήρως το DNA του ανθρώπου, νομίζω δεν θυμάμαι πριν από 2-3 χρόνια γίνει αυτό. Ναι, δεν ξέρω, αλλά το τώρα το θα πιστεύω, αρχίσουν πώς. να κάνουν πολλά πράγματα πάνω σε αυτό. Ηθικά σωστά και μη, εντάξει. Αυτό δεν θα το κρίνουμε εμείς και ουσιαστικά και η κοινωνία. Εντάξει, Επομένως, για να το κλείσουμε, μένουμε στη βάση ότι δεν, εμείς εδώ πέρα, τουλάχιστος σαν σύνθεση παρέα, δεν μπορούμε να βρούμε κάποια, κάποιο τρομακτικό πλεονέκτημα από αυτή την ανακάλυψη και θα μπορούσαμε να δεχτούμε audio comments που να υποστηρίζουμε τι έχει, αν υπάρχουν κάποιες. Εντάξει. Γιατί δεν έχουν πάει κανένα ρωτή, το έχουν να πει αυτά. Μανουλιά, σε σημαίνω. Τι αρχίσα. Audio comment. Ο Ο Λέτε. Να εγχωραφείς μήνυμα και έξω... Θα το κάνω μάλλον, ναι. Με πολλά διαφορετικά νυχνικά. Για να έχετε και... Α, έτσι είναι. Να βλάψετε τρένα. Έχω γραφεί σε άλλα εξωτερικά, τόσο συμμετέχεις και δεν έχει νόημα. Ναι, στο άλλο, Α, το επόμενο λοιπόν. Αμπρό. Ωραία. Επίσης για αυτόν τον συγκεκριμένο επεισόδιο δεν θα δεχτούμε... ...ότι ο χώρος τον τζιφλίθει. Σωστός. Ναι, όντως. Θα ήθελε και πάνω Η Θεσσαλονίκη ξέρει να διασκεδάζει περνάμε στις προτάσεις μας ε, Βλέπω ότι έχει σημειώσει δύο events Ναι και θα πω και ένα τρίτο το οποίο θα είναι λίγο πολύ μόνιμο Θα καταλάβει γιατί το λέω Εντάξει Άρα αυτά πρώτα Λοιπόν, εγώ θα πω το πένες θα πεις το δύο που είναι πιο σχητικό με τα δικά σου γούστα Εντάξει Εγώ θα πω το τρίτο μετά Οκ Που δεν το ξέρει κανένας άλλος συνάδος για να το Λοιπόν, επομένως, ε, ξεκινώντας, να αναφέρουμε κάτι που το βγάλαμε και σε άρθρο, ωραία, στην 3η, 11η, στο 8ball, στο μαγαζί 8ball στα λαδάδικα, είναι η οδός πίνδου 1, αν δεν ξέρει κάποιος, ε, θα εμφανιστούν οι Delinquent habits, για όσους δεν ξέρουν το group αυτό είναι ε, από τα βασικά γκρουπ που έφερε την ε, ε, κουλτούρα Ιυρικής Χερσονίσου, Ισπανία, Πορτογαλία κλπ. Ε, όσον αφορά το Hip Hop στο, στην Ευρώπη είναι δηλαδή από τα βασικά σχήματα και ε, έρχονται για τρίτη φορά στην Ελλάδα όσο γνωρίζω με βάση τα όσα έγραψε ο Κάρτμαν έτσι είναι ο Γιώργο ε, και επειδή έχει τύχει να ακούσει ο υλικό θεωρώ ότι είναι πολύ καλή τα για δικά μου έχουν μπασουρειτώσει Ωραία, ε, να πούμε ότι μαζί τους θα εμφανιστούν ο, ο γνωστός που λέει ο που ο φετινός νικητής του Φεστιβάλ Τραγουλίου Φθαλονίκης ε, η MOV για τις οποίες δεν έχω πολλές πληροφορίες δεν, δεν έχω ακούσει κάτι περαιτέρω στις 9 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες είναι... με εισιτήριο 20 ευρώ α, σχετικά α... καλό έτσι για δεν ξέρω, εσύ ξέρεις από η υπόψη το... Εντάξει, είναι, είναι καλό σχήμα, αλλά το μαγαζί είναι αρκετά μικρό πρέπει να πούμε οπότε δεν μπορείς να περιμένεις και το υπερθέαμα Αυτό, είναι Fast Club ας πούμε τέτοιο Λοιπόν, να πω από το δεύτερο event Στην Στη... παρασκευή στις 14 Βαρτίου με αφορμή τα 15 ε, γενέφυρα του, του Chopper Riders Club Αυτό είναι ένα club που αποτελείται από τον Chopper Riders, <laughs> Chopper Riders. Εδώ βγαίνει η σφυρίδωση σχεδόν η σφυρίδωση. Αφού είμαι το chopper ράιτερ. Σχεδόν η σφυρίδωση πριν το πεις. Έχετε δει γάμο chopper ράιτερ. Ναι, δεν είναι τραγικό που βγαίνουν όλοι με μηχανές. Και σχεδιάζουν τον ηθικό ειδικά για να μην κρέμεται από τη μηχανή έτσι. Μαύρο τόνο. τι είναι, μαύρο τόνοι. Όχι, το νηφικό είναι λευκό αλλά δεν έχει ουρά. Ας πούμε, ας ή. Όχι, όχι, κανονικό. Μόνο 2-3 καρφιά υπάρχουν, αλλά αυτά είναι σε έξτρα Λοιπόν... Για συνέχισε, τι κάνουν οι οπεράδες Τι το πάρτινγκ Στην ποθήκη... Τι είναι αυτό... Τρίτη ποθήκη του λιμανίου Θεσσαλονίκης Και επί σκηνής θα οι γνωστοί σε όλους μας, τουλάχιστον σε εμάς Και στο κοινό Θεσσαλονίκης στα παιδιά, οι Μα... Μαζί με τον Πολδιάνο Τους Πρόση... Πολδιάνο, νομίζω είναι συγκρότημα αλλά yeah, δεν Αυτός είναι, είναι ο μόνος του <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Αυτός είναι ο πρώτος <laughs> τραγουδιστής Ο του έτσι Αυτός είναι ο Πολδιάνο Αυτός είναι τελικά Ο Πάθος <laughs> του Χρόνου Είναι <laughs> ο πρώτος δισκογραφικά <laughs> το το, Iron Maiden <laughs> Είχε βγάλει τους δύο πρώτους δίσκους <laughs> του <laughs> συγκεκριθήματος <laughs> Και τώρα εφανίζεται με το συγκρότημα Paul D'Anno X Iron Maiden Καλά έχει το όνομα το δικό του συγκρότημα Δεν ξέρω, καθόλου πρέπει να μην Τι να κάνει ένα άνθρωπος Επίσης εφανίζονται και τα πράσιν άλογα Αυτό δεν είναι πράσιν άλογα, έτσι είναι <laughs> το <laughs> να το πούμε η ίδια είναι Λοιπόν, εντάξει, αρκετή ρόκ θα περιέχει το event ε, Να πούμε δε, επειδή το θυμάμαι Η, η... η τιμή στηρίου είναι ευρώ. <laughs> Ναι. και πήρα με τρία εδώ. Συνέφξει δηλαδή τη δεν είναι σε άλλα τέτοια και νομίζω ότι ξεκινάει η τόσο 9,5 ώρα. Που μπορεί να κάνετε μπείτε στο site και υπάρχει η σκέφτοα. Τώρα τελευταία. Χέρια. Το νιεί σου τίτλο θα παραμεθεί και πέρα ο χρήτο πίσω. Και, και αυτό είναι δέσμευση. <laughs> είναι ένα μήνυμα την κρατεία λοιπόν και τα τελευταία ευκαιρία το οποίο δεν το έχουμε καταγγραμμα στα χέρια, οπότε έχω ότι μόνο. Ε... Ξεκίνησε για φέτος, έχει να κάνει πάλι με Hip Hop δυστυχώς, για αυτούς που δεν ακούν ε, Ξεκίνησε και πάλι φέτος ο θεσμός του ε, 99% Hip Hop Αυτό είναι ένα DJ set, δηλαδή παίζει μόνο μουσική, δεν είναι live Στο Μαγαζί Στοάρ, που είναι... Ε, κοντά στα, στο Βασιλείο Σιρακλίου, στα Λουλουδάδικα, στα ωραία! Ε, όχι το μαγαζί κεντρικής του άτομα, ο μαγαζίς του άτομα το τον ίζου είναι το μικρό. Ε, κάθε Δευτέρα υπάρχει ένα παίζει μουσκίο ο Zoltan Tribe ε, που είναι γνωστός για τις συναπλίες που κάνει και τον κόσμο που φέρνει, τελευταίο είναι παράγοντα στοιχικό στη Θεσσαλονίκη ε, σημαντικός και καλή κάθε φορά και από έναν guest DJ συνήθως του εξωτερικού. Ε, την προηγούμενη Δευτέρα, την δευτέρα που μας πέρασε δηλαδή ε, παρευρέθηκα στο πρώτο τέτοιο, εγώ, μαζί με τον ε, Άγγελο ε, Και μπορώ να πω ότι αποκόμψα πολύ, καλές, πολύ καλή εμπειρία Θα πάρεις το μια στην Ενδεχομένως να προσπαθήσω να προσεγγίσω τον Zotan που είναι... αυτό Ναι, ναι είναι... αυτός είναι που οργανώνει τις περισσότερες συναυλίες Hip Hop αλλά και, και τους σκελούς της εκφέρειάς πάρα πολλές φορές που είπαμε για παράδειγμα όπου βλέπετε Zoltan Tribe λογότυπο είναι αυτός από πίσω ε, στην Θεσσαλονίκη δηλαδή ο Μήλος τα μισά πράγματα που γίνεται τα κάνει αυτός και επίσης νομίζω ότι είναι και βασικός τελεύχος στην Καζάντη Επίπρωτα Άξιος που πάλι βλέπουμε <σκοίλιο> πολλές αυθήσεις για όποιον ενδιαφέρεται υπάρχει κάθε Δευτέρα αυτό το event βέβαια καλά θα, κάνει, καλά θα είναι να μπαίνει και στο My είναι MySpace, είναι myspace.com slash like nine percent hip-hop και να βλέπει αν γιατί δεν ξέρω για πώ θα σου έχει ευθύρα. Και για να μην κλείσουμε μόνο με μουσικά events ναι. να και εγώ από το βασικό συλό μου, έχει ευρωυσιρό, ξεκίνησε η προβολή τη ταινία ε... The Willie Plad, θα έχει θύε μα κιματογράφου. Και αυτό γίνεται ηλιά θεία μα και το ξεκινήστε στι Κυματογράφου. <laughs> <laughs> <Ξεκίνησε> <laughs> ναι. Το τι είπα στην Ας πέρα, ας πούμε ας πούμε αυτό είναι αγαπητό μου, αυτό όχι, είναι αυτό που κέρδισε, δημιουργείται μια ταινία. Μπράβο, εντάξει, ό,τι το πρώτο απερκό ρολ, βόσκα από Το οποίο το κέρδισε στο Ντεν Λούις. Ξεκίνησε η ταινία, μπορεί να τη δίτερη, πολύ ωραία. Μπορείς να πεις λίγο παραπάνω, το το... μια ε, κοίτα, νομίζω ότι ήταν μια διαδραματίζεται δεν την έχω δει μασικά, λίγο που έχω ακούσει. διαδραματίζεται στην ε, Αμερική και σε κάποιες περιοχές που νομίζω κάτι σε κάτι οριχεία βρήκαν πετρέλαιο και μπλέκεται εκεί πέρα υπόθεση με κάτι λεφτά που είχαν, ε, είχαν πέσει σε λάθος χέρια και... Κάτι σαν κυνηγητό για τα χρήματα αυτά και παίζουν διάφορες καταστάσεις ξεχιλίψε... πέ και ξαφνίξεις Όχι, όχι, δεν ακριβώς έτσι, είναι πιο επικίνδυνοι φάση. Αυτά. Και την ταινία πρέπει να την έχεις και να μην της κάνεις κακτονοστός, να και το κάποιες άλλες ταινίες. θέλει μπορεί να τη δική, να και έχω κουστά κι εγώ, απλά την έχω ξεκάσει. Τώρα, βασικά είναι λίγο άσχημα αυτό που συζητάμε, θα το πω γιατί μου έχω στον μυαλό. Ε, σε, άκουσα της πρωράδες σε κάποιο συνεργά της Αμερικής, ένας τύπος ξεκίνησε να μαχαιρώνει κόσμο, γιατί έβλεπε το thriller το οποίο είχε αυτό το, αυτό το theme. Oh. Oh. Το είχε delay δηλαδή 2-3 φορές και πήγε τελευταία προκυβάσματα και ξεκίνησε και μαχαίρω. Oh. Και με αποτέλεσμα ένα νομίζω ένας ταπεθάνει, 2-3 στο το. Δεν ξέρω, κάναν το σκότσαν και όσο εσύ στο στραγγουδιάς σου γιατί εντάξει Γιατί είναι τόσο στα Αμερική αυτό το γιατί μάλλον το IQ... Έχει ζωματιαβατόφιλτρο, δεν πάει από εκεί πάνω Χαρόνες Απλά ήθελα να το πω γιατί μου τώρα το είπες, θα και το είναι, είναι μια ζώνη γιατί δηλαδή. ε, από από μου, για να είμαστε πιο σωστοί πρέπει να Άνο πούμε ότι διαματώ, έχει κάτι διαβατό ε, Έχουν, δηλαδή ε, πάει ναι. από ένα σημείο και κάτω μόνο, ξέρω ε, εγώ Έχει maximum, ε, μάξιμου... ε, θα σταματάει σχαλές ομότητες Ναι, έρχεσαι ε, <laughs> από τέτοιες παρακτηρίες, όπως Μπούς ξέρω <laughs> Αυτό <το> λίγο κάνα το να ο Αμερικάνος, Α, πούμε το... Για ένα <laughs> Και να ακούμε ότι ναι. η ομάδα του Λιους και η ομάδα του Newscast η είναι, βασικά. <στιλίξε> στηρίζει Ομπάμα. Πω, πού αυτό. Έτσι, το είπα. Πω, πού Εσύ στηρίζει Ομπάμα. Συγγνώμη τώρα, γιατί θα βγάλω κι άλλη ο... ο... ο... ο... Ξέρεις ότι ο Ομπάμα χρησιμοποιεί την εφαρμογή του πετράκι; Ναι. Επίσης ξέρεις ότι, podcast, γιατί ο Μπάμα έχει Εγώ φυσικά δεν έχω κανένα κανέναντι τους. Δεν ξέρω να βγει κανένας. Εγώ Ως, δεν θέλω να βγει δεν πιστεύω πιστεύω πιστεύω πιστεύω πιστεύω πιστεύω. Πιστεύω. Γιατί? Γιατί Είτε... ε... είναι γυναίκα τους, πλην doll. Γιατί είναι νέη. Νομίζω ότι έχει δικαίωμα να βγει, γιατί στην τελική σε αυτήν έγινε όλοι τέτοια. Με τη Λιβύη και τα Πολωνάκια. Και έχει δικαίωμα να γίνει η πρόεδρε Φυσικά πρέπει να πάρουμε το έμαθι πίσω. Να παγιωθούμε κάποιον. Και να γράψει το φόνο. Τέλος πάντων, ας μη... Μας κάνει και χιλιάδες. Εντάξει, όλα τα γράψουν! Η του, είναι βίλτερ, έχει σαβλωθεί. Ναι, ναι, ναι. Μιούσκας. Μπαιδερς. Ωχχχχχχχ. Δεν θεωμακτεί την γκάρα. Ετσι. Δηλαδή, τους συνθήκες πρέπει να και 700 παραπάνω. δεν έχω κάτι να να το κλείσουμε. Να το κλείσουμε γιατί θα βγει μεγάλο και μετά πώς θα κάνεις το μίξι. Ναι, νομίζω ότι πεινάς κιόλας που το είναι. Ναι, ωραία. Αφ' αυτό το, το σκύλος σου εντάξει δεν δηλαδή. είναι. <laughs> αυτό που θα παγκίλνουμε είναι δηλαδή. κλειστός. Ε, ναι προφανώς. Εσύ ενθουσιασμένο είναι και καθαρός. <laughs> το ξέρουμε. Το 21 ο το επεισόδιο του νιουσκάστ έφτασε στο τέλος του. Εσύ Και χωρίς Άγγελο. Και χωρίς Άγγελο για ακόμη φορά το <laughs> ναι, αγγέλε, δεν τα καταφέραμε. Ναι Άγγελε δεν χρειαζόμαστε. Όχι εντάξει <laughs> χρειαζόμαστε <χαρίζω, laughs> <χαρίζω, laughs> και το μίξι. Ωραία λοιπόν. <laughs> <laughs> Από το Χρήστο για χαρά πώς. Μαλόλη θα πεις να γεια στον κόσμο Ναι βέβαια. γεια σας και από μένα Και πώς από μένα ένα γεια Τα νέα σας θα τα πείτε Ας, ας, τα νέα, ας, ας. Τα νέα. Και από μένα γεια Γεια σας